Ολοκληρώσαμε την περασμένη ομιλία μας το Σάββατο το περασμένο ολοκληρώσαμε το περί της οκνηρίας θέμα το οποίο μα έδωσε η Αγία Γραφή μέσα από τους στίχους 6 έω 11, του έκτου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομόντος. <και>, και πιστεύω ότι καταλάβαμε όλοι μας, ότι ο Κύριος δεν ασχολείται μόνο με μεγάλα πράγματα και με μεγάλες αμαρτίες, γιατί βλέπετε εκεί συνήθω μας οδηγεί ο διάβολος στο μυαλό όταν πηγαίνουμε στην εξομολόγηση. Επειδή δεν θέλει ο καταραμένος να κάνει σωστή εξομολόγηση, γι' αυτό και το μυαλό σου το κατευθύνει εκείνη την ώρα μόνο στα μεγάλα. Ευλαστήμησα, όχι. Σκότωσα κανέναν, όχι. Μήπως, ξέρω εγώ, έκλεψα, όχι. Ε, δεν έχω τίποτα, τάξει. Τα που δεν έχω τίποτα. Αυτό που κάνεις, ο διάβολο σε κατεύθυνε. <κοί> Γιατί βλέπεις εδώ ο Κύριος, τον οποίον δεν τον αφήνει να σε κατευθύνει, ο Κύριος είτε ασχολείται και με αυτά που εσύ θεωρείς ανεπαίσθητα και μικρά. Και εδώ στην προκειμένη περίπτωση μας μίλησε για την τεμπελιά που πιστεύω ότι κανείς ποτέ δεν αισθάνθηκε την ανάγκη, όπως το ξαναείπα να πάει αυτό το καταραμένο το πάθος της οκνηρίας να πάει να το ξομολογηθεί Και να πει ναι πάτερ είμαι τεμπέλτης είμαι τεμπέλα. Μου αρέσει όλο να κάθουμε, να μην κάνω δουλειά. Ξυπνάω το πρωί τις 10. είναι αμάρτημα γιατί ρωτάτε δεν το θυμάστε δεν θυμάστε τι μας είπε την περασμένη ομιλία το περασμένο Σάββατο πότε δεν εξύπνο έχει πότε θα ξυπνήσεις βλέπεις τον ενδιαφέρει το Θεό τι ώρα ξυπνάς γιατί και το τι ώρα θα ξυπνήσεις και εκείνο είναι αμάρτημα «Θα μου πει κακό είναι ο ύπνος». Όχι, το λέει και η Αγία Γραφή, το λένε και οι πατέρες, ότι τον ύπνο ο Θεός μας τον έδωσε να ξεκουραζόμαστε, μάλιστα, αλλά ο ύπνος έως ενός σημείου είναι ευλογία του Θεού. Από ένα σημείο και μετά γίνεται αμάρτημα και μάλιστα βαρύ, Και γι' αυτό βλέπετε στο άγιο Όρος, σας το είπα πάλι, και στα άλλα μοναστήρια το πρώτο πρώτο πρώτο πράγμα που θα αντιμετωπίσει αυτός που μπαίνει στο μοναστήρι είναι η στέρηση του ύπνου. Έτσι μου είπε ένας πατέρας, ένας μοναχός που πηγαίνω συνήθως και τον βλέπω τα πηγαίνω στο Άγιον Όρος. Μου λέει παππούγε μου ξέρεις τι λέμε εμείς εδώ στο Άγιο Όρος. Λέω τι λέτε ότι ο Καλόγυρος πεθαίνει νυσταγμένος ο Καλόγυρος πεθαίνει νυσταγμένος δεν έχει ευχαριστηθεί τίποτε τον ύπνο ο Καλόγυρος ας τον λέμε εμείς τεμπέλι. γιατί έτσι μας συμφέρει έτσι γιατί είμαστε εμεί, εμείς είμαστε οι παλιάνθρωποι, τα τομάρια οι τεμπέλιδες και για να κρύψουμε τη δικιά μας τη βρωμιά και τη απειλας τρεφόμαστε δυνατήων των Αγίων γιατί αυτή μπροστά σε Άγιε, είναι Άγιοι, Άγιοι είναι! Ο καλόγυρος πεθαίνει εισταγμένο. Τον ενδιαφέρει λοιπόν το Θεό τι ώρα θα ξυπνήσεις και τι ώρα θα κοιμηθείς και πόσες ώρες θα κοιμηθείς Και τον ενδιαφέρει επίσης των Θεών πόσο θα εργαστείς και πώς θα εργαστείς και γι' αυτό μας έφερε ως υπόδειγμα τα δύο αυτά έντομα, τα δύο αυτά ζωήφια, τα θυμάστε το Μερμίγκη και τη μέλισσα Μας τα έφερε ως υπόδειγμα για να ακολουθήσουμε το παράδειγμα τους. Και να ειδείς όπως εργάζεται ο Μερμίκη, το οποίο ειδικά το καλοκαίρι το βλέπεις βγαίνει από τη φωλιά του, μόλις μόλις χαράξει το πρωί και ξαναγυρίζει το βράδυ μόλις πέσει ο ήλιος. Έτσι πρέπει και εμείς οι χριστιανοί, εμείς οι άνθρωποι του Θεού να έχουμε συνέπεια στην εργασία μας. Συνέπεια γιατί ο άνθρωπος πρέπει να είναι εργατικός. Και επίσης μας έδειξε ποια είναι τα αποτελέσματα της οπνηρίας. Ποια είναι τα αποτελέσματα της οπνηρίας, της τεμπελιάς. Η ανεργία που υπάρχει σήμερα, που τη δείξαμε επαγγελειμένως και την είπαμε, και σιγά σιγά η φτώχεια, η πείνα, σιγά σιγά αυτό το οποίο το ζούμε και το έχουμε πλέον μεγάλο μας πρόβλημα, Μεγάλο, τεράστιο πρόβλημα, η ανεργία. Ερχόνται παιδιά, νέοι άνθρωποι, με σύγλικες, παρακαλώ, 40 χρονών, 45 χρονών, 50 χρονών, παρακαλούν κάτερ μια δουλειά. Πού να στη τη δουλειά, παιδάκι μου, πω, τι έχω, μια δουλειά. Κλαίνε, πεινάει η οικογένεια, ερχόνται σε μένα, τους στέλνω στο φιλόπτοχο του Αγιοντρέα. Ξαναγυρνάνε σε μένα. Δεν με φτάνουν. Δέκα ευρώ. Τι να πάρω με δέκα ευρώ. Τι να πάρω με δέκα πέντε ευρώ. Ποιος να πρωτοφάει. Για πόσο καιρό να τα κρατήσω τα δέκα ευρώ. Εχθέ ήρθε, εχθέ συγκεκριμένα ήρθε άνθρωπος, οικογένειά Δεν σας λέω ψέματα. Τα ζω. Σας λέω τα ζω τα προβλήματα αυτά. Με κράτησε σε παρακαλώ παπούλι. Μην φεύγει. Δώσε μου κάτι. Δεν έχω, τελειώσαμε. Τι να του πω? Τι να του πω? τι να του δώσω. Έπεσε φτώχεια. Και έπεσε φτώχεια και πενία, Γιατί, εξαιτίας της οκνηρίας μας. Ήρθε πλέον το αποτέλεσμα της αμαρτίας Και τώρα το πληρώνουμε όλοι το πληρώνουμε όλοι. Και επίσης είπαμε και κάτι άλλο ότι η εργασία που θα κάνεις βεβαίω θα είναι και χειρονακτική αλλά θα είναι και πνευματική. Ξύπνησε το πρωί, κάνεις την προσευχή σου. Προσευχή δεν είναι ένα σταυρός αδερφοί μου. Προσευχή δεν είναι ένα, ένα πατέρ Μην κοροϊδεύομαστε. Αυτά ας τα πούμε στα μικρά παιδιά προκειμένου να τα βάλουμε σε μία τάξη στη ζωή τους, να τα μάθουμε να λένε το Άγιο ο Θεός και το πατέρ και το πιστεύω. Εσύ όμως ο μεγάλος άνθρωπος πρέπει να μάθεις και να γονατίζεις και να ανάβεις και το καντίλι σου, να ανάβεις και το θυμιατήρι σου να πάρεις και τα βιβλία της Εκκλησίας. Μάλιστα, μάλιστα, τα βιβλία της Εκκλησίας αδελφοί μου. Να μάθεις να χειρίζεσαι και τα Μηναία, και την παρακλητική, και το Τριώδιο. Να μάθεις να τα το σπίτι σου να διαβάζει την ακολουθία τη ημέρα πλήρος πλήρω όπως την κάνουμε στην Εκκλησία, να την κάνεις και στο σπίτι. Έτσι είναι ο Χριστιανός. Αλλά βλέπετε εμείς, άλλοι από μας καταργήσαμε εντελώς την πνευματική εργασία και σηκωνόμαστε και πάμε κατευθείαν στη δουλειά μας, ίσα ίσα για να βγαίνει λέει το ψωμί, α, α να βγαίνει το ψωμί. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να φας, δεν σε ενδιαφέρει η ψυχή σου να ζήσει, τίποτα. δεν σε ενδιαφέρει να συνηθίσεις, να αναπνέεις με το όνομα του Κυρίου, δεν σε, δεν σε ενδιαφέρει. δεν σε στενοχωράει αυτό. Τι είσαι, το Μάρι είσαι, τι είσαι, ζώρι είσαι, τι είσαι. Μόνο τα ζώα κοιτάνε να βγουν από τη φωλιά τους για να πάνε να φάνε. Εσύ έχεις και πνεύμα, έχεις και ψυχή. Δεν σε ενδιαφέρει να μιλήσεις με τον Δημιουργό σου, βλέπεις το πουλάκι πάνω στο δέντρο, μόλις φέξει, αρχίζει, το τραγούδι, το τραγούδι συνέχεια, προσευχή και λαϊδάει, μιλάει με τον Θεό. Εσένα δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Δεν τιλάσκεσαι από αυτό. Μίλησες με τον δημιουργό σου, τον ευχαρίστησες, που ξύπνησες, που ξύπνησες, του ζήτησες, του ζήτησες, του μίλησες που λέμε μερικές φορές γιατί είμαστε ασεβείς, γι' αυτό τα λέμε, είμαστε ασεβείς και χρασείς και αχάριστοι του μίλησες του Θεού, είδατε τι είπε ο Κύριος, ο Κύριος έχει πει φωτισμένα και μεγάλα και υψηλά λόγια ζητάτε μου και θα σας δώσω, του ζήτησες, δεν του ζήτησες Πώς έχεις λοιπόν την απέτηση να σου δώσει ο Θεός Αν του ζήταγες και αν του το ζήταγες όπως έπρεπε να του το ζητήσεις το Θεός θα στο Αλλά δεν του ζητάς Ζήτησε του, τι θέλεις Σπάσου στην προσευχή Μίλησε του, κλάψε Επέμεινε Και θα σου δώσει ο Θεός αλλά ούτε προσεύχεσαι, ούτε τίποτα, σηκώνεσαι η μόνη σου μέρη να είναι τι θα φάμε, τι θα ψωνίσουμε, τι τσάντα οι νέε γυναίκες και στον δρόμο από τις 7 η ώρα. περιμένουν πότε θα, θα ανοίξουν τα μαγαζιά. Άλλη δουλειά δεν έχουν, δεν έχουν σπίτια, δεν έχουν άντρες, δεν έχουν παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Και οι μεγαλύτερες ύπνο μέχρι 10 η ώρα. έως ε, ο οπνιρός, κατάκησε πότε δε εξύπνο εγερθήσει ρωτάει η Αγία Γραφή, ρωτάει ο Κύριος πότε θα ξυπνήσεις, πότε θα σηκωθείς γιατί είπαμε ο Κύριος ενδιαφέρεται και για αυτά που λέμε μικρά εμείς τα λέμε μικρά, τα βαφτίσαμε μικρά ο Κύριος για όλα είναι, για τον Κύριο όλα είναι μεγάλα και μάλιστα να σας πω και κάτι το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει εμάθαμε λέει και ρίχνουμε την προσοχή μας στα μεγάλα εγώ λέει ο Χρυσόστομος θα σας πω κάτι άλλο να ρίχνετε την προσοχή σας λέει στα μικρά και του λέει από κάτω γιατί, γιατί λέει δάσκαλε γιατί γιατί, ε λέει, τα μεγάλα πάντα θα τα θυμάσαι εκείνα θα τα ξομολογέσαι τα μικρά όμω. Γι' αυτό κοίταξε λέει να προσέξεις τα μικρά, γιατί άμα δεν προσέξεις τα μικρά, σύντομα θα φτάσεις στα μεγάλα. Εάν άρχισο καταφρονή των μικρών, επί τα μεγάλα ήξο μεν Εάν αρχίσεις λέει και περιφρονάς τα μικρά, σύντομα, κοίτατε, το στον εαυτό σας να δείτε. Πάρε την νηστεία παράδειγμα, την νηστεία. Την νηστεία. Όπως ξεκινάει να χαλάμε την νηστεία, ε, φάγαμε μια τετάρτη τώρα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ε. Σου λέει ο διάβολο εκεί μης, δεν πειράζει, θα νηστεύεις την Παρασκευή. Τρώς και την Παρασκευή, ε, δεν πειράζει, τώρα θα έρθει η Σαρακοστή θα νηστεύσεις, μη τον ενοχωριώσαι. Έρχεται και η Σαρακοστή, την πετσοχρόβησκε τη, τη Σαρακοστή, την κάνεις τα σου και εκεί, και στο τέλος, στο τέλος καταντήσανε, να νηστεύουμε τη Μεγάλη Παρασκε Λοιπόν, για πήγαινε πίσω, για πήγαινε πίσω 40 χρόνια πίσω Σας το έχω πει, εγώ δεν το ξεχνάω αυτό Μου το είχε πει μια γιαγιά, μια γιαγιά μου το είχε πει Είμαι, το, το θυμάμαι και συγκλονίζομαι με το, το, το θυμάμαι Την πείνα, την πείνα, την πείνα το 40 που είχε εδώ πέρα η Πάτρα πείνα Πείνα και τη στοιχεία και πέφταν τα παιδάκια ψόφια στο δρόμο Ψόφια, περνάγαμε τα κάρα του Δήμου και τα μαζεύανε Λοιπόν, πείνα, τι μου πανε Τι μου πανε ε, ε, ε, ε, Ευγήκε τότε, αυτή τα νέα γυναίκα, βγήκε λέει, ε, ε, κάπου να πάει στο δρόμο, κάπου ήθελε να πάει, και βλέπω, μου λέει, δύο παιδάκια, και είχαν χώσει τα κεφάλια τους μέσα σε έναν και ψάχναν να βρουν να φάνε. Και εκεί που ψάχνανε, βρήκαν ένα κόκαλο. Και το ένα στη μανία του δεν είχε φάει το παίρνει αμέσως να το βάλει στο στόμα του και το προλαβαίνει το άλλο Και του λέει, «Hey, «Ε, όχι, όχι, του λέει, μην το βάλεις Σήμερα είναι Παρασκευή Παρασκευή σήμερα Ω Θεέ, που καθαρίσαμε Στην πείνα Στην πείνα Σήμερα είναι Παρασκευή Μην το φας, του λέει, μην το φας, αμαρτία Σήμερα είναι Παρασκευή την πείνα και εμείς που τα έχουμε όλα και δεν μας έλειψε τίποτα γίνηκαμε ζώα άνθρωπος εντιμιών που ούση νίκε παρασυνευγήθητης κτίνεση της ανοήτης και ομοιότητα αυτής ζώα γίνηκαμε ζώα και χειρότερα από τα ζώα γιατί δεν έχουμε μέσα μας Θεό και όταν λείψει ο Θεός από μέσα, ο άνθρωπος αποκτηνώνεται πλέον, γίνεται χειρότερος και από τα κτίνη. Δεν του λέει μην το φας σήμερα η Παρασκευή. Και το παιδάκι παρά την πείνα του, παρά τη δυστυχία του έτοιμο να πεθάνει από την πείνα, το ξανάβαλε μέσα. Το άφησε μέσα στον Τενεκέ, να μην το γλύψει. Παρακάτε. Συνεχίζουμε αδελφοί μου. συνεχίζουμε. Και θα δείτε ότι και στη συνέχεια τα θέματα τα οποία θα μας παρουσιάζει ο Κύριος θα είναι από αυτά που τα λέμε εμείς μικρά. Θα μας δείξει και μεγάλα αλλά θα δείτε ότι κυρίω τα θέματα, τα αμαρτήματα που μας παρουσιάζει ο Κύριος είναι αυτά που εμείς τα ονομάσαμε μικρά, τα ζυγίσαμε, τα ζυγίσαμε στη ζυγαριά του συμφέροντος του δικού μας και τα ονομάσαμε μικρά και τα βγάλαμε στην άκρη. Και πρέπει να ευχαριστείτε τον Κύριο εσείς που έρχεστε σε αυτά τα κηρύγματα, όχι διότι εγώ είμαι ο τότε ο Θεός να με τον τολέπορο και τον βρωμιάρ γιατί έχω να δώσω μεγάλο λόγο στον Θεό, αλλά... Να ευχαριστείτε τον Θεό που τα κηρύγματα εδώ γίνονται μέσα από την Αγία Γραφή και τουλάχιστον ακούτε, ακούτε το Λόγο του Θεού το Λόγο του Θεού γνήσιο και αυτούσιο <Και> Τι λέει λοιπόν, να σα διαβάσω τα υπόλοιπα είναι άλλοι τέσσερις στίχοι από το 12 έως το 15 στίχο και στη συνέχεια το εξηγήσουμε. Αν και παράνομος πορεύεται οδούς ού καγαθάς. Ο δαυτός ενέβει οφθαλμό, σημαίνει δε ποδή, διδάσκει δε ενέύμασι Διεστραμμένη καρδία τεκταίνεται κακά, εν παντή καιρό ότι ούτως ταραχάς συνίσθηση πόλη. Δια τούτο εξαπίνης έρχεται η απώλεια αυτού, διακοπεί και συντριβή ανία Αυτή είναι η τέσσερις στίχοι που ακολουθούν αγαπητοί μου αδερφοί. Είμαι βέβαιος ότι λίγα καταλάβατε από αυτά που διαβάσαμε αλλά με τη χάρη του Θεού θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τα λόγια αυτά για να δούμε όλοι και να διδαχτούμε τι έχει να μας διδάξει σήμερα ο λόγος του Κυρίου. Πρώτα πρώτα βλέπετε ο κύριο ο Κύριος στον πρώτο στίχο που διαβάσαμε το στίχο 15 το στίχο 12 ονομάζει τον παράνομο άνθρωπο τον ονομάζει πως άφρονα άφρονα το παράνομο άνθρωπο τον ονομάζει άφρονα ποιος είναι ο παράνομος Ο δολοφόνος Ποιος είναι άγιος από το μέσα, είστε κανείς άγιος Μήπως εδώ, κανείς Όλοι αμαρτωλίτες είμαστε Ε, όλοι Και μάλιστα όπως το έπαιρνε κάποιος, κύριε εδώ, φουτυγμένοι έτσι, κολυμπάμε μέσα στην αμαρτυρία Είναι, συμβαίνει σε εμάς, συμβαίνει σε εμάς, εκείνο που λέει ο Προβίτης Δαβίτ στον 25ο ψαλμό, αν θυμάμαι καλά Που λέει ότι η ανομία μου, η περίοδο την κεφαλή μου ως οι φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ. Οι αμαρτίες μου λέει ξεπέρασαν, βουτύχτηκα μέσα, μέσα στην αμαρτία. Η αμαρτία πλέον είναι για μας, είναι θάλασσα. Και μέσα κονυμπάλες στην αμαρτία. Ό,τι η ανομία μου η την κεφαλή μου, ως οι φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ. Τη εδώ ο τον Αμαρτωλό τον παράνομο τον ονομάζει άφρονα, τρελό. Είμαστε τρελοί, δηλαδή. Γιατί είμαστε τρελοί, Γιατί? Γιατί η αμαρτία χωρί να το καταλαβαίνει εσύ σε αποκόπτει από τον Θεό. Εσπείσματα έκοψες τον δεσμό σου με τον Θεό. Σικοφαντής δεν έχει σχέση με τον Θεό. Ιβρίζεις, κακολογείς, κατακρίνεις, βλασφημείς, εσκρολογείς, βομολογείς δεν έχεις καμία σχέση με τον Θεό. Και επειδή αυτό αγαπητοί μου αδελφοί το ξέρουμε όποιος τουλάχιστον όποιος αμαρτάνει εσκεμένα με τη θελησή του αυτός είναι τρελός Εγώ, εσύ, όλοι μας είμαστε που είμαστε αμαρτωλί όταν όμως τη βλέπεις την αμαρτία και τη λιγουρεύεσαι πρόσεξε τι λέω όταν τη βλέπεις την αμαρτία και τη λιγουρεύεσαι, ε, τότε είσαι τρελός. Όταν βλέπεις την αμαρτία και αντί να την αποφύγεις, λες «αμάν» και πέφτεις με τα μούτρα μες την αμαρτία, ε, τότε είσαι τρελός. Καλά να πέσεις, χωρίς το θέλεις. Είναι σαν να λέμε πάει ένας στο δρόμο, γλίστρισε, έπεσε, έσπασε το χέρι του, τον άνθρωπο τον μαζέψαμε, τον πήγαμε στο νοσοκομείο, τελείωσε. Εντάξει, του το φτιάξαν το χέρι Για φαντάσου όμως να θέλει ένας να πέσει στις ρόδες του αυτοκίνητο να σκοτωθεί, ή τρελός είναι, ή τρελός είναι, ή ο άνθρωπος έχει ψυχολογικές αρρώσεις. Πάει. Κάτι συμβαίνει. Ένας νοήμων άνθρωπος, ένας νοηχής άνθρωπος δεν μπορεί να θέλει τον θάνατό ή τον τραυματισμό του ή να θέλει να σκοτωθεί ή να θέλει να του ζακίσει ένα αυτοκίνητο Αλλήμα Έτσι ακριβώς αγαπητοί μου αδελφοί, βλέπετε παρουσιάζει εδώ ο Κύριος με το στόμα του Σολομόντος παρουσιάζει τον αμαρτωλό άνθρωπο και κυρίως είπαμε αυτόν ο οποίος εσκεμένα αμαρτάει. Αυτόν ο οποίος θέλει να αμαρτάνει, αυτόν ο οποίος έχει κάνει την αμαρτία βασική του εργασία. Αυτός είναι τρελός. άφρον και παράνομος. Τι κάνει ο άφρον και παράνομος? Πορεύεται οδούς που καγαθάς. Έχει τρελαθεί λέει αυτός. Και πού πάει? πάει στον δρόμο της καταστροφής όπως ένας τρελός το θυμάμαι κάποτε, το είδα αυτό ένας τρελός εβάδει στον δρόμο, στη μέση του δρόμου σε κεντρική λεωφόρο του κορνάραν τα αυτοκίνητα δεν έχει καταλάβει τίποτα έτσι και ο παράνομος, ο αμαρτωλός έχει πάρει το δρόμο της κόλασης Βαντίζει μπρος την κόλαση και δεν νοιάζεται. Του φωνάζεις και του λες «Πρέ, είσαι γύρος άνθρωπος, είσαι 70, είσαι 80, είσαι 90, είσαι» «Πού πας, πού πας, ρε, βρώμικε, πού πας, ρε, βρώμικη γυναίκα, πού πας, σε τέτοια ηλικία» «Δεν νοιάζεται, εγώ, λέει, εγώ, δεν θα πεθάνω, γιατί θα πεθάνω» Μπά θα πεθάνω πότε περιμένεις δηλαδή εσύ ότι θα έρθει ο δάνος. αν δεν έρθει στα 90 πότε θα έρθει θα έρθει στα 100 πότε θα έρθει αν η και παράνομος πορεύεται οδούς ού καλαθας που καλά θα Πού πάει ο αμαρτωλός πάει στους δρόμους εκείνους που οδηγούν στην απώλεια δεν θα δεις ανθρώπο αμαρτωλό δεν τον τις να σηκώνεται το πρωί να πάει στην εκκλησία. Να ο δρόμος της σωτηρίας. Αλλά το δρόμο αυτό τον βρίσκουν λίγοι. Το δρόμο της σωτηρίας, το δρόμο που οδηγεί στην εκκλησία, το δρόμο που οδηγεί στην εξομολόγηση, το δρόμο που οδηγεί στη μετάνοια, το δρόμο που οδηγεί. φυλακισμένων, το δρόμο που οδηγεί το δρόμο που σε έργα καλά, σε πράξεις άγιες, αυτό το δρόμο δεν τον βρίσκει ο κόσμος, δεν τον ξέρει αυτό το δρόμο αυτό το δρόμο, λίγοι τον βρίσκουν είναι ο δρόμος της σωτηρίας αδερφοί μου, γι' αυτό είδατε τι είπε ο Κύριος, έχει μεγάλη σημασία μεγάλη σημασία έχει αν διαβάζετε η γραφή, δεν ξέρω αν δεν τη διαβάζετε Φαίνεστε, από τα μούτρα σας κρίνω εγώ, από τα μούτρα σας κρίνω. Φαίνεστε, δεν διαβάζετε αγγεγραφή. Τι λέει, τι λέει, ε, δύο λέει είναι οι δρόμοι, ο, όπως λέει ευρεία λέει είναι η πύλη, ευρύχο πύλοι, ευρύχορος ιωδός η, η απάγουσα εις την απόλυα, και, και πολλοί εσύν Πολλοί, πολλοί είναι νέοι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν, πηγαίνουν, μπαίνουν μέσα. Ο δρόμο που πάει στην καταστροφή, πολλοί τον βρίσκουν. Πολλοί. Πολλοί εισερχόμενοι, εισερχόμενοι, εισέρχονται, εισέρχονται, εισέρχονται. Γράψτε τη λέξη εισερχόμενοι. Για τον άλλο το δρόμο, τι λέει στενή η πύλη και τε οδός η απάγουσα εις ζωή. και ο λίγοι δεν λέει και εδώ οι εισερχόμενοι στον δρόμο τον κακό λέει είναι οι εισερχόμενοι αυτοί που δεν σταματάνε παίρνουν συνέχεια στον δρόμο τον καλό τι λέει ο λίγοι οι ευρίσκοντες αυτοί Τα Λόγια του Κυρίου δεν τα γράφουμε με τον νί και με το σύνδη μου, αδερφοί μου. Αφήστε το, το δικό μου παράγει, αφήστε το, το μην δίνει σημασία. Οι ευρίσκοντες αυτοί. Άλλο το εισερχόμενοι, άλλο το ευρίσκοντες. στον ευρύ δρόμο, στον πλατή το δρόμο, βλέπετε, λέει, είναι εισερχόμενοι, μπαίνουν συνέχεια, δεν σταματάνε, μπαίνουν. Στον δρόμο όμως τη σωτηρίας δεν μπαίνουνε λίγοι είναι αυτοί λέει οι οποίοι τον βρίσκουν τον βρίσκουν είναι δύσκολος αυτός ο δρόμος λίγοι τον βρίσκουν η πορτούλα του είναι στενή είναι μικρούλα λίγοι τη βρίσκουν εκείνη την πόρτα να περάσουν από μέσα έχει μεγάλη σημασία οι δύο αυτές λέξεις έχουν μεγάλη σημασία Άφρον και παράνομος Πορεύεται οδούς ού καγαθάς. Ο τρελός άνθρωπος Ο παράνομος, ο αμαρτωλός Έχει πάρει το δρόμο της καταστροφής Τα ακούμε αδερφοί μου όλοι μας Η κάθε αμαρτία που κάνεις και που κάνω Είναι τρέλα Και η κάθε αμαρτία είναι Ότι εδιάλεξα πλέον το δρόμο της καταστροφής Πάω Με βεβαιότητα τι λέει όμως παρακάτω, για προσέξτε. Ο δαυτός λέει, αυτός δηλαδή ο παράνομος ενέβει οφθαλμό, φθαλμό κάνει λέει νοήματα με τα μάτια του και παρακάτω σημαίνει δε ποδή κάνει νοήματα και με τα πόδια του λέει κάνει σήματα με τα πόδια του και παρακάτω Διδάσκει δε ελεύμαση δακτύλων, κάνει λέει και κάποιες χειρονομίες λέει, κάνει κάποιε χειρονομίες. Κάνει με τα μάτια του, κάνει με τα πόδια του, κάνει και με τα δαχτυλά του. Τι περίεργα πράγματα είναι αυτά που κάνει ο αμαρτωλός, ο παράνομος. Τι είναι αυτά που κάνει είναι κάτι που τα κάνουμε και εμείς μερικές φορές όταν μας τρελαίνει η αμαρτία θα <laughs> μας τρελαίνει η αμαρτία τα κάνουμε και εμείς τι θέλει να δείξει εδώ ότι ο αμαρτωλός, ο παράνομος, ο άμυαλος, ο τρελός από την αμαρτία δεν αρκείται στο ότι αμάρτησε ο ίδιος αλλά προσπαθεί με διάφορα νούμερα και με λόγια και με μάτια, και με αυτιά, και με χέρια και με πόδια να σε τραβήξει και σένα στην αμαρτία. Να τον τραβήξει και τον άλλο στην αμαρτία. Δεν φτάνει ότι η μάνα δεν πάει η εκκλησία, πρέπει να πείσει και το παιδί τη να μην πάει στην εκκλησία. Δεν φτάνει ο πατέρα που δεν πάει στην εκκλησία, πρέπει να πείσει και τον άλλον, το παιδί του να μην πάει στην Εκκλησία. <Και> δεν φτάνει το ότι έφαγες Τετάρτη και Παρασκευή κάνεις και κήρυγμα μέσα στο τραπέζι ότι σήμερα δεν είναι τίποτα, φάτε ούλι! Την αμαρτία την παίρνω εγώ, σήμερα γιορτή! Ποιος το είπε αυτό! <Και> κήρυγμα δεν είναι αυτό, με χέρια δεν το λες, με μάτια δεν το λες, με πόδια δεν το λες, με όλο το κορμί σου δεν το λες! Δεν είναι τίποτα Και δυστυχώς αυτά τα λένε και οι ιερείς Μην παρασύρεστε αδερφοί μου Μην παρασύρεστε Τα λένε και οι ιερείς μπορεί να ακούσετε και από Μην παρασύρεστε Εδώ είναι η αλήθεια Εδώ, Εδώ σε αυτή την εθουσούλα που έρχεστε είναι η αλήθεια Εδώ είναι η αλήθεια και να ειδεί στον ιερέα να παρανομεί κάνε προσευχή για αυτό να του δώσει ο Θεός μετάνια αλλά μην παρασύρεσαι μην παρασύρεσαι Φάτε ούλοι, το λέω εγώ ποιος είσαι εσύ μου ποιος είσαι εσύ τι είσαι, πηδάλιος, εσύ Θεός εσύ τι είσαι εσύ θα ακούσετε μέχρι τη Σαραγκοστή μην πάτε σε πανηγύρια δεν σας το συνιστώ. μην πάτε Ούτε σε Άγιο Νικόλαο να πάτε σε χωριά ειδικά, που πάνε οι παπάδες εκεί πέρα και χορεύουνε και τρώνε και πίνουνε, δεν πάτε. Ούτε σε Άγιο Νικόλα, ούτε σε Άγιο Βαρβάρα, ούτε σε Άγιο Σπυρίδωνα, ούτε σε Άγιο Αδρέα. τίποτα, αφήστε το. στο σπίτι σου πήγαινε εδώ, έλατε, έλατε εδώ στον Άγιο Ανδρέα, κάτι το μεγάλο. Στα χωριά εγώ τα πέρασα, στα λεπτά μιλάω εκ της πείρας μου πλέον, εκ της πείρας μου σας μιλώ. Στα χωριά τι γινόταν δεν μπορείτε να φανταστείτε. Όχι σε όλα, ούτε όλοι οι ιερείς, αλλίγονο, λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι όμως κάνουν δυστυχώς τον δώρο, το μεγάλο τον δώρο. Φάτε όλοι και το οποίο μετά ο κόσμος έβγαινε έξω, σχολίαζε τον ιερέα, έγινότανε το μεγάλο το κουτσομπολιόμετα, τον είδες στον Παπά και είδες και έρχεται ο Αρχιματρίτης, εμπήγαινε, εγώ τους έλεγα νηστεία και είδες ο Αρχιματρίτης, μας βάζει και κάνουμε νηστεία και είδες ο Παπάς εδώ πέρα, Επήγε στο στην ταβέρνα και έπινε μέχρι το πρωί και έτρωγε μέχρι το πρωί. Ο δαυτός ενέβει ο φθαλμό, Δεν φτάνει που αμάρτησε αλλά κοιτάει να πείσει και τους άλλους δεν φτάνει που δεν υστεύει προσπαθεί να πείσει και τον άλλο. Δεν φτάνει που δεν πάει εκκλησία προσπαθεί να πείσει και τον άλλο. Δεν φτάνει που δεν εξομολογείται προσπαθεί να γίνει τύρανος μέσα στο σπίτι του προκειμένου να μην πάει και η γυναίκα του να εξομολογηθεί. Να μην πάει και το παιδί του να εξομολογηθεί. Πόσε γυναικούλε αλλά και πόσοι άντρε γιατί εγώ δεν μ' αρέσει να λέω μόνο εναντίον των ανδρών πρέπει να το πούμε και εναντίον των γυναικών γιατί υπάρχουν κάτι θηρία, κάτι γυναίκε χειρότερα από τα φίδια. Χειρότερα από τα φίδια. Πού πα μωρί, πού πα εκκλησία. Εκκλησία πάω, τι έκανε, κακό είναι. Πού πα μωρί, μουρλί, κάτσε κάτω. Πού πας, ρε, μπλαμπαίνε, αφτέ γυρνά πίσω. Βρε στην εκκλησία πάω, στην εκκλησία πάω, κάτσε ελευθεριό. Στην εκκλησία πάω, όχι πίσω. Πρέπει να ψωμολογηθώ πάω. Γιατί μπορεί, τι έκανε, κόδασε κανένα. Πάει κάτω κάτω. Δεν φτάνει που δεν πάει ο ίδιο, αλλά κάνει ενέβιο φθαλμό, σημαίνει δε ποδή, διδάσκει δε νεύμα συντακτήλων. Άλλοτε με βρισκές, άλλοτε με φιλοσοφίες, άλλοτε με λόγια, άλλοτε με ματιές Προσπαθεί να παρασύρει στο κακό ο παράνομος άνθρωπος να τραβήξει και άλλους κοντά του Να τραβήξει και άλλους Προσέξτε κυράδες, προσέξτε και μιλάω κυρίω τώρα στις γυναίκες μιλάω Γιατί εσείς δυστυχώς είσαστε αιτία πολλών κακών Είναι και τούτη εδώ αποδόθη, Αλλά είσαστε και εσείς, είσαστε πολύ περισσότερο όμω. Πολλοί περισσότερο. Προσέξτε, σεβαστείτε τους νόμους του Κυρίου, Δεν φτιάνετε δικού σα νόμους. Να είσαστε πρότυπα να μην γίνεστε διδάσκαλοι δια την καταστροφή. Προσέξτε και μιλάω και για την ιστορία σας ανέφερα παραδείγματα και για την νηστεία, και σε τραπέζια που πάτε και το ένα και το άλλο και μεθάπρος σας είπαν και για την προσευχή και για την Εκκλησία και στα εγγόνια σας τα κάνετε και για τη μόδα να μιλάτε <Ρι> δεν τολμάσαι και να μιλήσεις, εκεί σε υπόλογη δεν τολμάσαι και να μιλήσεις αλλά να πειθαρχήσεις το όνομα του Θεού για να μπορέσεις να κάνεις και το δάσκαλο στον άλλον Πώς θα διδάξεις το παιδί σου όταν εσύ δεν είσαι σωστή. Πώς θα του πεις μη φοράς παντελόνι του παιδιού σου, του κοριτσιού όταν εσύ φοράς παντελόνι. Πώς. Πώς θα σε ακούσει. Πώς θα του πεις μη καπνίζεις όταν εσύ καπνίζεις. Πώς θα το διδάξεις το παιδί. Πώς θα του πεις του παιδιού μη βάφισε όταν εσύ βάφεσαι; Πώς. Πώς θα το πεις; Δεν τολμάς να μιλήσεις. Κι έτσι γινόμαστε οι δάσκαλοι του κακού. Αφού πρώτα κάναμε το κακό στον εαυτό μας, μετά αποτροφή, τολμάς να βγεις και να πεις. Για πέστε μου, μπορεί ένας ιερέας, κουρεμένος, παράδειγμα, να βγει και να πει, απαγορεύεται το κούρεμα στους ιερείς. Απαγορεύεται. Το Ποια του πει ο κόσμος. Ε, μα πούγε, για κοίτα το... το κεφάλι σας παρακαλώ. Πήγαινε να κοιτάξτε τον καθρέφτη. Πήγα και στον καθρέφτη. Η ιερέας που καπνίζει τολμάει να βγει ποτέ στην την αωραία πίνη και να πει απαγορεύεται αδερφοί μου το κάπνισμα, απαγορεύεται. Θα το πει, πότε. Τι θα του πει ο κόσμος που τον ξέρει, άντε είπα πολύ κρύψη, άντε πήγαινε μέσα. Άντε πήγαινε μέσα. Ε, το ίδιο θα σου πει και σένα και το παιδί σου και τα γκόνη σου άμα πάει να του κάνεις ένα κήρυγμα για αυτά που εσύ η ίδια παραβιάζεις και ο ίδιος παραβιάζεις αυτό θέλει να δείξει εδώ ο παράνομος λέει πορεύεται οδούς ού καγαθάς και στη συνέχεια πως πρέπει κάπως να πείσει να πείσει και τους άλλους ότι αυτό που κάνει είναι σωστό γι' αυτό λοιπόν κοιτάει και με τα μάτια του και με τα χέρια του και με τα πόδια του να τραβήξει και τους άλλους κοντά του να τους δείξει ότι αυτό που κάνει είναι το σωστό ελάτε κι εσείς κοντά και παρακάτω διεστραμένη καρδία τεκταίνεται κακά τι είναι λέει αυτός ο παράνομος τι είναι που όχι μόνο παρανομή είπαμε αλλά κοιτάει να τραβήξει και άλλους τι είναι διεστραμένη καρδία Διαστράφη Και διαστραμμένος ποιος είναι Αυτός ο οποίος πλέον έχει χάσει Έχει χάσει το λογικό του Είναι τρελός Η αμαρτία τον έχει αποβλακώσει Τον έχει μουρλάνει Δεν βλέπει τίποτα Το μαύρο το λέει άσπρο Και το άσπρο το λέει μαύρο Το καλό το λέει κακό Και το κακό το λέει καλό και σε αυτή την κατάσταση βλέπετε έχουμε φτάσει σήμερα αγαπητοί μου αδελφοί. Να πάει ένα κορίτσι σήμερα στο σχολείο ας πάει με τη φούστα του και θα δείτε τι τραβάει. Ένα πράγμα σε αυτό το Ας πάει στο σχολείο σήμερα ένα κοριτσάκι να πάει με τη φούστα του. Πού είναι το σωστό, το σωστό δεν είναι η φούστα. Ή κάνω λάθος, μη μα τρελαθήκατε κι εσείς, μου τρελαθήκατε κι εσείς. Έχετε αποβλακωθεί. Τι, ποιο είναι το καλό. Το παντελώγιο το καλό ή η φούστα. Πέστε, μωρέ, μιλάτε. φουστα φούστα. Πες λοιπόν, για να πάει ένα παιδί, ένα παιδί σήμερα στο σχολείο με τη φούστα και να δεις τι τραβάει. Για να πάει ένα παιδί με τη φούστα. Όχι μόνο οι συμμαθήτριες και οι, συμμαθήτριες, οι συμμαθητές, όχι μόνο. Οι καθηγητές οι ίδιοι, οι δάσκαλοι δηλαδή, το ξεφυλίζουνε μπροστά σε όλη και κάποτε κάποια παιδάκια από αυτά που έρχονται και εξομολογούνται σε μένα εκεί κάτι κοριτσάκια θέλησαν να πάνε να σπάσουν επιτέλους αυτό το καρκίνο που λέγεται Παντελόνι και θα πάμε αυτό τα, τα, τα κάναν κάθε μέρα και έφευγαν κλαίγοντας από τους σχολείο; κάθε μέρα τυραννία δηλαδή τυραννία διαστροφή βλέπετε σήμερα το κακό το λέμε καλό, παντελώνει, ε, παντελώνει, μα έτσι πρέπει, έτσι πρέπει, πρέπει, το στραβό πρέπει, ναι πρέπει, πώς θα γίνει. Εκεί φτάσαμε πλέον. Με να κάποιοι συνάδελφοι που μιλάω για την νηστεία, το ένα τώρα στα κηρύγματα που μεταδίδει το ράδιο και τα κάθε τετάρτη και αυτό, ρε μου λέει πού είσαι εσύ ρε, πίσω έμε, ρε, ρε έχεις μουρλαθεί, εγώ λέω μουρλάθηκα, γιατί ρε παιδιά τι έκανε. Μνηστία λέει, νηστεία. Θα κρατήσεις λέει τους ανθρώπους σαν χωρίς λάδι. Μα αυτό είναι οι κανόνες. Αυτό είναι οι κανόνες. Εγώ θα φτιάξω δικό μου, ρε άκρε μου λάδιε λέει, ξέχασες ότι ζούμε στο 2000, λέει και στο αυτό. Συναδελφοί μου παρακαλώ, ιερείς παρακαλώ, ιερείς. Ιερείς. Οι θεματοφύλακες δηλαδή. Αυτοί που έπρεπε να είναι οι υποστηρικτές του νόμου, δυστυχώς καταγγέλουν αυτήν τον νόμο, τον ίδιο τον κύριο, τον καταγγέλουν οι ιερείς. Διαστραμμένη η καρδία τεκταίνεται κακά. Ο διαστραμμένο τι κάνει αφού ο ίδιο ζει μέσα στην αμαρτία, το μυαλό του πλέον όλο την αμαρτία σκέφτεται. Δεν κάνει τίποτα Όλο την αμαρτία σκέφτεται. Ο διαστραμμένο άνθρωπο, ο άνθρωπο τη αμαρτία, δεν σκέφτεται αν θα πάει στην εκκλησία, αν θα πάει στο κήρυγμα, αν θα πάει στο Λόγο του Θεού, αν θα πάει να ξομολογηθεί. Ερχόνται μεγάλες ημέρες, έρχεται μεθαύριο, νηστεία. πάω τι νηστεία. Νηστεία. Τούρκος γίνεται μέσα στο σπίτι. Μη σε πάρει χαμπάρι ότι, ότι νηστεύεις. Δεν φτάνει που τρώει, είπαμε, ο ίδιος. Πρέπει να φας κι εσύ. Και εσύ. Θηρίου. και το λέει παρακάτω αυτό που σας λέω ακούτε τι λέει να δείτε το ο του Θεού προφητεύει αδερφοί μου εδώ είναι προφητικό και προφητικό το βιβλίο τι λέει εν παντή καιρό ότι ούτω ταραχά συνίσθησε η πόλη δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι λέει συνήθως δεν φτάγει που παρανομούν οι ίδιοι αλλά προσπαθούν τον άλλον να τον τραβήξουν με το μέρο του και κάνουν, δημιουργούν και προβλήματα ταραχάς δημιουργούν ταραχές. Εσείς δεν τα ξέρετε αυτά, εσείς πιθανό να ζείτε κοντά μέσα σε ευλογημένα, ελάτε να σας πούμε εμείς οι να δείτε τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε μέσα σε οικογένειες. Να είναι η γυναίκα κοντά στον Θεό και ο άντρας να είναι μακριά από τον Θεό. Να είναι ο άντρας κοντά στον Θεό και η γυναίκα να είναι μακριά από το Θεό. Να είναι οι γονείς, οι άνθρωποι, να είναι μέσα στην εκκλησία και το παιδί να είναι έξω. Ή το αντίστροφο πάλι, το παιδί να είναι μέσα στην εκκλησία και οι γονείς να είναι έξω. Ξέρετε τι είναι εκεί? Μάχαιρα. Αυτό που είπε ο Κύριος. Ούγαρ ήλθων λέει βαλίνι ρίνιν επί την γήν, αλλά ήλθων βαλίνιν μάχηρα. Ήρθα να χωρίσω λέει τον πατέρα από το παιδί και τη μάνα από την κόρη. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Τι σε πειράλλει στο κάτω κάτω. Τι σε πειράζει σε έναν τον άντρα αν η γυναίκα σου το έληταν ειστεύσε. Άστε, παράδομαι. Κοίτα, όχι, όχι, να φάει! να σε δω, να τρως. Ρε άσε με ρε, Χριστιανέ, μου θέλω να πάω να κοινωνήσω. Άσε με, κάνε εσύ τη δουλειά σου, κάνω, Λε, όχι, όχι, όχι, θηρίω. Ταραχά ραχά να το, το λέει εδώ. Εν παντή καιρό οτι ούτω τα ραχά Κάθε ώρα και κάθε στιγμή δημιουργεί προβλήματα. Πόσα παιδάκια δεινοπαθούν μέσα στο σπίτι τους από τους ίδιους τους γονείς τους. Κυρία, κυρία. Μισε εδώ να πα στην εκκλησία θα σου κόψω τα κοντάρια. Πρέπει να πάω. Ρε. Εκκλησία πάω. Σε πειράζει Όχι. <ΣΟΥΟΥ> να γίνει καλόγερος Ε, εκεί θα πιάσει φωτιά <ΣΟΥ> θα, γίνει, θα γίνει μακελιό <ΣΟΥ> Τραβάτε εδώ πέρα σε ένα μοναστήρι Πέρα στην Κόρυθο να δείτε τι έγινε Που πήγε ένας τρελός πατέρας Είχε πάει η κόρη του εκεί μοναχή Και πήγε να βάλει φωτιά στο μοναστήρι <ΣΟΥ> Τρέλα, τρέλα, τρέλα Παρανοϊκοί άνθρωποι Τους μούρλανε η αμαρτία Αυτό είναι ακριβώς που λέει εδώ Ανιράφρον άφρον, άφρον, άφρον έχει μουρλαθεί. Ο αμαρτωλός μουρλαίνεται. Τον μουρλαμε η αμαρτία και δεν βλέπει μπροστά του τίποτα. Δεν βλέπει. Το καλό το καλό που βλέπει να κάνει ο άλλος, αντί να τον καταπραύνει, τον διεγείρει. Τον κάνει διερίο, τον κάνει λιοντάρι. Δεν τι σε πειράζω ρε άνθρωποι. Βλέπω μερικούς άντρες που έχουν θηρία γυναίκη, δεν, δεν πειράζουν. Μου έλεγε συγκεκριμένα ένας ήρθε προχτές να εξομολογηθεί. Μου λέει οι παππούλοι κάθουν μέσα στο σπίτι μου. Κάθουν. Κάθουν. Την ακούς καμιά, κάποια στιγμή, πετάγεται από τη θέση της. Γιατί κάθισε. Ξέρω τι έχεις στο μυαλό σου. Μα τι έχω στο μυαλό σου. Ξέρω, ξέρω, θες να μου αλλάξεις το κανάλι και να βάλεις να βλέπεις το λείχνο. Ωραία, Χριστιανοί μου σου είπα τίποτα. Σου είπα για το λείχνο. Σου είπα, κάτσε κοίτα την τηλεόραση, σε πειράζω εγώ. Όχι, ξέρω, ξέρω. Εσύς οι χριστιανοί είσαστε υποκριτάδες. Δεν τα λέτε. θα έχετε μέσα στο μυαλό σας. Λε άσυ, μου αύριο ετοιμάζουμε να παρακοινωνήσω ο άνθρωπος. Εκεί να του κάνει να του βάλει βενζίνα, να τον ανάψει τον άνθρωπο. Το ίδιο και οι γυναίκες και οι άντρες προς τις γυναίκες. Ξέρω, μωρη μου, ξέρω τι είσαι, ξέρω τι έχεις μέσα σου. Παιδιά προς τους γονείς, μην τα συζητάτε, μην τα συζητάτε. Πόσοι γονείς έχουν έρθει στην εξομολόγηση και μου λένε παππούλοι, παρακαλώ να πεθάνει το παιδί μου, σε τέτοια κατάσταση. Όταν ακούω το κλειδί λέει και ανοίγει η πόρτα, σαν να φτάνει ο θανατόζωρος σαν να φτάνει μπαίνει το θηρίο μέσα αφού λέω πολλές φορές λέει Θεέ μου κόφτο, το κόφ' το δεν αντέχω καταλαβαίνετε τι τυραννία υπάρχει γιατί γιατί ο πατέρας πάει στην εκκλησία γιατί η μάνα πάει στην εκκλησία γίνεται θεριό το παιδί τέτοιες καταστάσεις εδώ αλλά τελειώνω έφτασε 8, 7 η ώρα αλλά δεν πειράζει δύο λεπτούγια λεπτούλια. Τον, τον τελευταίο στίχο και ο τελευταίο στίχο είναι το κόψιμο του Βίχα έχεις ακούσει το κόψιμο του Βίχα τον έχετε ακούσει το κόψιμο του Βίχα oh. ε, που λέει θα σου κοπεί ο Βίχα το έχετε ακούσει αυτόν oh. θα σου κοπεί ο Βίχα να στον κόψει ο Θεός τον βίχα τη μητούλα σου την ψηλή ε, το λυρί σου το λυρί το θα στον κόψει ο Θεός τη μύτη σου να στον κόψει τα αυτιά σου τα ψηλά τα αυτιά σου θα στα κόψει ο Θεός θα σε ταπεινώσει τι λέει παρακάτω ακούτε δια τούτο εξαπίνει έρχεται η απώλεια αυτού διακοπεί και συντριβεί ανίατος τον είδες, κοκορεύεται, ε, βλαστημάει, βρίζει, μπαίνει στο σπίτι, έχει γίνει θερείο, σε κάνει και τρέμεις από το φόβο σου και σένα τον άντρα και σένα τη γυναίκα. Ο παράνομος, ε, ε, ο παράνομος. Νομίζει ότι είναι ο αφέντης, ο μεγάλος. Αλλά βλέπεις τι λέει ο Κύριος. Εξαπίνεις, έρχεται η απώλεια αυτού. Ε, φίλε, πολύ το παράκανες, κάτσε τώρα. Πρέπει να μάθεις ότι πάνω από το κεφάλι σου υπάρχει και πιο δυνατός. Α, έτσι. Το παράκανες φίλε. Πολύ σήκωσες το λυρί σου επάνω. Νόμισες ότι είσαι εσύ και δεν υπάρχει άλλος. Ή τη γυναικούλα, τη γυναικούλα σου που το Χριστούλης στην έμαθε να είναι ταπεινή και δεν σου μιλάει καθόλου. Την είδες και έχει μάθει να σκύβει το κεφάλι και την κοπανά σαγουμάνω. Ε, ε, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ είδες τι λέει, τι λέει εκεί, ο Ψαλμός ο 147, τι λέει, διαβάστε το Ψαλμό. Τι λέει, ε, 145 τι λέει, ο Κύριος Κύριος, Κύριος Υπερασπιστής Ά, υπερασπίζεται τον αδικούμενο τον υπερασπίζεται Α φίλε πολύ το σήκωσε στο κυρί Πολύ φίλε πρόσεξε τώρα, γιατί εδώ Κυρό μου εσύ, Πολύτο 20, πολύτος 20 το γυρίζει. Πρόσεξε τώρα γιατί έρχεται, έρχεται ο δίκαιο, ο δίκαιο κριτής, Πρόσεξε. Είδε τι λέει, Ε! Εξαπίνει. Ξαφνικά αυτό σημαίνει εξαπίνει. εθνίδια, Έρχεται η ταπείνωση από τον Θεό. Εξαπίνει έρχεται η απώλεια αυτού. Μπαμπαμ! Καρκίνο. Oh. <coughs> Τρέξε τώρα. Καρδιά! Ω καρδιά! Ω έφραγμα! Άιτε να προλάβει τώρα να μετανοήσει. Ε. Σου έδωσε ο Θεό περιθώρια, σούφερε ο Θεό την νηστεία μέσα στο σπίτι σου και συντυπλαστήμαγε, σούφερε ο Θεό την προσευχή μέσα στο σπίτι σου και συντυπλαστήμαγε, σούφερε ο Θεό την εκκλησία μέσα στο σπίτι σου και συντυπλαστήμαγε. Α το τέλμα. διακόπη και συντριβή ανίακος. Δείτε τι λέει. Θα σε διακόψει ο Θεός και θα σε συντρίψει. Θα σε συντρίψει. Συντριβή σημαίνει θα σε σπάσει, θα σε συνιώσει κάτι. Όπως εσύ έμαθε να συντρίβεις τη γυναίκα σου ή τον άντρα σου και να τον πατάς κάτω έτσι θα επιτρέψει ο Θεός να συντριβείς και εσύ διακοπή και συντριβή ανίατρος, ανεπανόρθωτα πράγματα. Α, ο Θεός δεν λέξε. Και γι αυτό σας λέω πολλές φορές, κι εσείς που έρχεστε και εξομολογείστε, που αντιμετωπίζετε οικογενειακά προβλήματα με τον άντρα, με τη γυναίκα, με οτιδήποτε. Κάνε, περίμενε, Προσευχή. παρακάζεσαι το Θεό, μην ξεχνάς, υπάρχει, έστι δίκης ο θελμός. Υπάρχει επάνω, βλέπει, ξέρει, πρόσεξε ξέρει εκείνος να σε υπερασπιστεί, εσύ μη βγάζεις γλώσσα, εσύ μη μιλάς εσύ ταπεινός σου και ο Κύριος τον ταπεινό τον υπερασπίζεται αυτός τελειώνουμε αγαπητοί μου εδώ ολοκληρώσαμε και τη μικρή αυτή παράγραφο των τεσσάρων στίχων και αν θέλει ο Θεός το ερχόμενο Σάββατο και πάλι είναι εδώ θα έχουμε μπει ήδη στην Αγία Τεσσαρακοστή, παρακαλώ υπενθυμίζω υπενθυμίζω Σάββατο και Κυριακή ψάρι μόνο μόνο μη μιλάτε, πάλι τα ίδια θα λέμε πέρισε και ένα γι' αυτό Τετάρτη Παρασκευή ούτε λάδι, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη λάδι, Σάββατο, Κυριακή ψάρι, τέρμα Λοιπόν, διαβάσαμε κανόνες, έχουμε το πιδάλιο εδώ πέρα που πιστεύει τώρα δεν θα ξανακολοκύρουμε για αυτό το θέμα, αρθίστε στο τέλο να ρωτήσει. Υπάρχει κανόνα, το είπαμε.